Κεφάλαιον Γιώτα, σελίδα 687, στίχη 1-13, μορία των Ισραηλιτών στην έρημον. 1. Ο κίνδυνος δέτου του να αποδοκιμαστώμεν ως ανάξιοι είναι πραγματικός, όπως αποδεικνύεται από το τρομερό παράδειγμα των προπατόρων μας Ισραηλιτών. Δε θέλω δηλαδή να αγνοείτε εσεί αδελφοί, ότι οι προπάτορές μας, Ισραηλίτε, όλοι ήσαν υπό την σκέπη και προστασία τη νεφέλη και όλοι αξιώθησαν να περάσουν ασφαλώς διαμέσου τη ερυθράς θαλάσσης. 2. Κι όλοι με εμπιστοσύνη νικολούθησαν τον Μωυσήν και νόθησαν μαζί με αυτόν σαν διαβαπτίσματος, το οποίον έλαβαν ως εισάλλην κολυμβήθραν μέσα στην Νεφέλην και την θάλασσαν. 3. Κι όλοι έφαγαν την αυτήν τροφήν του μάνα που τους εδίδετο με υπερφυσική ενέργεια του πνεύματος. 4. Κι όλοι έπιον το αυτό ποτόν το οποίο με υπερφυσική πνευματική ενέργεια ανέβλησε. Διότι έπιναν από υπηρφυσικήν και αόρατον πέτραν που τους οικολούθη η πέτρα δε αυτή το ο Χριστός. Πέντε, αλλά και τι απείλαυσαν όλοι τους τα εξαιρετικά αυτά προνόμια με τους περισσότερου από αυτούς δεν ευαρεστήθη ο Θεός διότι τους οργίστη και στρώθησαν κάτω νεκροί στην έρημον, χωρίς να πατήσουν στην γη τη επαγγελία. 6. Όλα δε αυτά έγιναν προφητικέ εικόνες, που προλέγουν τι θα συμβεί και σε εμάς, ώστε να προσέχουμε για να μην θα επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν κακά και τιμωρήθησαν. 7. Και μη γίνεστε με τα ιδολόθητα, ειδωλολάτρε, όπως έγιναν μερικοί από αυτούς, καθώς έχει γραφεί στο βιβλίο της εξόδου. Εκάθισε ο λαός να φάγει και να πει, και σηκώθησαν μετά το φαγητόν και έπαιζον χορεύοντες εις τιμήν και λατρείαν του μόσχου που τον είχαν στήσει ως ειδωλόν τους. Οκτώ. Ακόμη δε μη μην μπορνεύομεν καθώ μερικοί από αυτού επόρνευσαν και δια του Θεού έπεσαν νεκροί ει μίαν ημέραν 23.000. 9. Ε, και ας μην πειράζομεν των Χριστών, ζητούντε να δοκιμάσομεν αν θα μα φυλάξει από τον κίνδυνο των ιδολολατρικών εθήμων η παντοδυναμία και ευσπλαχνία του. Έτσι τον επήραξαν και μερικοί από αυτού, και δια τούτο εθανατώθησαν από τα φαρμακεράδα γκόμματα των φιδιών. 10. Και μη γογγίζετε στι αστύψει και δοκιμασίας καθώς και μερικοί από αυτούς εγκόγκησαν και θανατώθησαν από τον εξολοθρευτή Άγγελον. 11. Όλα δε αυτά συνέβαιναν ει εκείνου και ω προφητικέ προεικονίσει. Εγγράφησαν δε διανανοηθετηθώμενοι και σοφρονισθώμενοι εμεί, στου οποίου κατέληξαν οι έσχατοι χρόνοι κατά του οποίου ύρχησε η νέα περίοδο του Μεσίου και μετά του οποίου θα επακολουθήσει η συντέλεια του κόσμου και η Δευτέρα Παρουσία. 12. Από τα διδακτικά λοιπόν αυτά παραδείγματα τη ιστορία του Ισραήλ, βγαίνει ω συμπέρασμα ότι εκείνο που έχει την ιδέα ότι στέκεται καλά, ας προσέχει μήπω πέσει, όπως έπεσαν και οι Ισραηλίτε που ανέφερα. 13. Δεν σας κατέλαβε ως τώρα πειρασμός μεγάλος, αλλά κάθε πειρασμός που αντιμετωπίσατε το προσωρινός και ανάλογος προς τα δυνάμεις του ανθρώπου. Όσον δέδια τους πειρασμούς που ενδέχεται να σας έβρουν στο μέλλον, λόγω και του ότι με την αποφυγή των ειδωλοθήτων θα γίνεστε δυσάρεστοι στους ειδωλολάτρας, μην ξεχάνετε ότι είναι άξιος πάσης εμπιστοσύνης ο Θεός, ο οποίος σύμφωνα με τις υποσχέσεις του δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα φέρει και το τέλος του πειρασμού ώστε να μπορείτε να υποφέρετε αυτόν.